Κεφάλον Δέλτα, Σελίδα 811. 1. Οι παρέχετε παρέχεται στου δούλου το δίκαιο και την ανταμοιβή την ίση προ του κόπου των, γνωρίζοντα ότι και εσεί έχετε κύριον στου ουρανού. Στίχη 2-6. Προτροπέδια προσευχή και συνετή συμπεριφορά. 2. Όλοι σα δεν καταγίναστε ακούραστα στην προσευχή. Να αγρυπνείτε εις αυτήν και να τη συνοδεύετε με ευχαριστία εις τον Θεό. 2. Να προσεύχεστε δε συγχρόνως και υπέρ ημών, δια να μα ανοίξει ο Θεός την θήρα του Ευαγγελικού Λόγου, δηλαδή να απομακρύνει κάθε εμπόδιο από το κήρυγμα και να δημιουργήσει ευκαιρίας δια να το μυστήριο της δια του Χριστού Σωτηρίας Πάντων, δια το οποίον και είμαι δεμένο. 4. Να ανοίξει την θύραν για να φανερώσω το μυστήριο αυτό άφοβα και να το εκθέσω, όπως πρέπει να ομιλήσω δι' αυτό. 5. Να συμπεριφέρεστε με φρόνηση προς τους έξω της Εκκλησίας ανθρώπους, επωφελούμενοι τας ευκαιρίες που παρουσιάζονται δια την εργασία του αγαθού. 6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε χαριτωμένος, αρτιμένος με το αλάτι της φρονήσεως, ώστε να είναι με ενευχάριστος, αλλά όχι και βρωμερό, Να ξέρετε πώς πρέπει εσεί να αποκρίνεστε στον καθένα.